Καλησπέρα Η ώρα είναι 8 Είμαστε στον αέρα του Music Society Στο μικρόφωνο είναι η Θένια Ξιωτοπούλου Και ετοιμαζόμαστε για μια διαφορετική δοκιμαστική πτήση Στα λόγια και στις μουσικές Ενός καινούριου δίσκου Ξένη σε ένα τόπο που αλλάζει ο τίτλος Εμείς είμαστε εδώ στη θέση της Ελίνας Κλαβενίτη, που αναρώνει τον τελευταίο καιρό. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα να μαζευτούμε απόψε το βράδυ και να ακούσουμε όλοι μαζί αυτόν τον καινούριο δίσκο. Και μετά το προχωρήσαμε λίγο και σκεφτήκαμε ότι είναι ακόμα καλύτερη ιδέα να τον ακούσουμε παρέα με τους δημιουργούς του. Κάπως έτσι, ο ομιλότος Πασχαλίδης και Ιωάννου είναι εδώ παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Φαίνη. Αν πρέπει κάθε φορά που να μιλάω να έρχομαι τόσο κοντά, ναι, δεν ναι. θα το κλειτώσουμε το φίλι στο στόμα. <laughs> <laughs> Εντάξει, είναι ζεστό το στούντιο. Ναι, είναι ζεστό. <laughs> ναι, όχι. Α... Θέλω να πω Αυτός ότι... Αυτός έχει ο ζευγάρι. <laughs> <laughs> σωστό. Αυτό σωστό είστε. Απόψη είστε το. Απλά είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν έχουμε κάνει μαζί με την Οδυσσέα Φίλοι <laughs> σωστό <στο> μας <Ωραία. laughs> Να μην διεκδικήσουμε δηλαδή αυτή την παγκοσμία πρώτη <laughs> Όχι γιατί αν να το κάνουμε θα το κάνουμε μέσα κάμερα Ωραία όχι σωστό, σωστό θα... και αυτό Ωραία και, θα... και αυτό Λέμε Λέμε σύμβολο, Ωραία, και ε, δηλαδή, έτσι, ωραία. λοιπόν να σοβαρευτούμε <laughs> <laughs> <κάνω>. Εγώ δεν <laughs> έχω, <laughs> έχω καμία τέτοια πρόθεση Δεν Με την κόρη μου απ' έξω να τον Εγώ να Η κόρη σου έχει Όταν ε, συνοδεύεις ε, ε, μικρά παιδιά, μπαίνεις στον περιασμό να ξαναγίνεις και εσύ μικρό Δεν παιδιά. το γλιτώνεις. Ε, ε, ε, Ωραία, λοιπόν, ε, θα το κάνουμε κι αυτό. Παράλληλα, λέω, όμως να ακούσουμε και τον καινούριο δίσκο. Να, με. Να μιλήσουμε για τον καινούριο δίσκο και να πούμε κι άλλα πράγματα. Συμφωνείτε. Πάμε, οκ. Okay. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Πάμε. Ωραία. Σκυλίσια μέρα Τόσο και δεν μπορώ να βρω που έχω φτέξει με τρόνες τόματα νυχτά και πίνας μένα σαν να με σφίγγει μια φυλέ που έχω πλέξει. Από το πρωί τα νιώθω όλα να στραβώνουν και λέω πως δεν μπορεί πως κάτι θα εισχώσει. Δε γίνεται όλα στο μυαλό μου να μαλώνουν Θα με παιδέψει αλλά κάπου θα τελειώσει Κλείνω τα μάτια και η θάλασσα είναι άδεια Τα καλοκαίρια μόνο ήξερα να ζω Τόσα φιλιά, τόσα νησιά, τόσα καράβια Που είναι τώρα που τα θέλω να πιαστώ Μουσική Πέρασε η μέρα και δεν ξέρω που έχω φτάσει σαν να με ρίξανε αλλού σε ξένο τόπο Δεν ξέρω τι είναι αλλά θέλω να περάσει Δεν ξέρω τι, δε ξέρω πως, Κλείνω τα μάτια και η θάλασσα είναι άδια. Τα καλοκαίρια μόνο ήξερα να ζω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 Λοιπόν, έχουμε ένα καινούργιο δίσκο. Να μας πείτε λίγο πώς προέκυψε αυτός ο δίσκος, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα του δίσκου. Νομίζω τελώς φυσικά, με ένα φυσικό τρόπο. Ε, επειδή συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και σε κάθε δίσκο γράφω ένα-δύο τραγούδι στους του Μίλτου, μου το πολύ απλό, αν έχω βαρυθεί, guest του. Ακούς και φύσεσαν κάμενα τόσο πολύ που τον λόγο μαζί. Ε, γενικώς, ε, νομίζω ότι τα argύσαμε κιόλας. Με την έννοια το ότι αυτός ο وصحبه ο Κတိμής, εγώ δεν πέρναμε το μέλο το μαρέσει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πολύ καλά στο ήπεδο, δηλαδή να μιλήσουμε καθαρά με ουρσφαιρικούς. Βρισκόμαστε εύκολα στο ήπεδο. Και ε, νομίζω ότι υπάρχει η ανασκόδικας που κिनόσκωδικας, όπου είτε ο μύλος ξεκeníσε πρώτος την ιδέα της ξεκίνησε εγώ, στο τρέσεσαν αντιθούμε κάπου. Και Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, αλλά θα ξέρω ∑ θα μας αρέσει πολύ. Mm. Για αυτό λέει στο βίσκοτο, αυτό το δίσκο είμαστε εμείς. Δεν ξέρω αν είναι καλός, δεν ξέρω αν είναι κακός, ο δίσκος, ξέρω ότι είμαστε τα εμείς. Εγώ ξέρω, καλοσύνη. είναι, καλός είναι. <laughs> αυτό σημαίνει Σίγουρα ότι... δεν είναι κακός, δεν ξέρω yeah. αν είναι καλός, κακός δίσκος δεν είναι. Είναι ένας ωραίος δίσκος. Εγώ πια όταν βγάζω ένα δίσκο μετά από κανά διαμινό, τα τραγούδια τα αντιμετωπίζω σαν ανάλουνο. Δεν τα αντιμετωπίζω αναλυτικά. Ναι, δηλαδή δεν δεν συμπεριφέρομαι σαν τραγούδια σαν δικά μου, τα, τα ακούω με όσο μεγαλύτερα αποστασιοποίηση γίνεται. Λοιπόν, καλά έχω περάσει τα τελευταίο ένα μήνα που τον έχω ακούσει μια φορά. Τώρα θα κάνω ένα τρίμηνο να τον ξανακούσω. Αυτό συμβαίνει και γιατί είστε φίλοι, για αυτό το λόγο. Δηλαδή, νιώθεις ότι οι στίχοι, ας πούμε, που γράφει ο Οδυσσέας είναι πράγματα τα οποία σου είναι οικία, θα μπορούσες να τα πεις Είναι μια αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή. Ναι. Ε, ναι. Οι διάνθρωποι που είναι φίλοι θα μπορούσε κάλεστα να μην έχουν καμία επαφή Θα πηγαίνουμε φορά, μόνο ναι. να πίνουμε τσίπουρα ναι, Γι' αυτό Α, λέω, ακριβώς, αυτό βοηθάει στο δίσκο Ακριβώς, τελικά, απειδή είναι μαθηματικός και ο Μίλης Θα μιλώσω πάλι μαθηματικά ήταν, Από την κοινωνία ότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη mm -hmm. ε, Για μένα είναι και λίγο πιο τεχνικό Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι κάθε στοίχος, κάθε ε, ποιηση ε, Έχει μέσα της μια μελωδία Έτσι κι αλλιώς Π Ε... Μαμπά, το... Το επαναφέρει yeah, η ευγενία yeah, το μίλτο στη θέση του και yeah. βάζει τα ακουστικά του λοιπόν έχει μια μελωδία έτσι και αλλιώς ο στίχος ο στίχος λοιπόν υπάρχουν πείματα τα οποία μπορώ να τα μελοποιήσω και πείματα που δεν μπορώ ε, η μελωδία που έχει ο στίχος του Οδυσσέα μου είναι πολύ οικείο πράγμα ίσως από την τριβή, από τη φιλία αλλά ήταν από την αρχή νομίζω γιατί όταν κάναμε τις ευδισμένες άγγες δεν ήμασταν τόσο φίλοι mm. ε, είναι, <laughs> έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε και η φιλία φ Ε, τότε ε, ε, χρονολογούσε μια πενταετία Τώρα είμαστε 17 χρόνια φίλοι Έχα, δηλαδή, τώρα, Έχει αλλάξει το πράγμα Ναι τώρα είναι κάπως πιο σοβαρά κάτι. τα πράγματα Έχω πάντα μια αίσθηση Βέβαια θα μου πείτε αν τη ότι, ότι όταν ένας δίσκος είναι ενός ανθρώπου Μαμπά! Ή δύο Ναι παιδί μου μιλάει τώρα η κυρία Ευγενία άκου, άκου, άκου, άκου να δεις τι θα άκου, άκου, άκου, να, ρώτησες, Για να δούμε πως έχεις εσύ νομίζω, να, νομίζω να Έχω την έσυψη λοιπόν ότι όταν ένας δίσκος είναι ενό ή δύο, δηλαδή ένας συνθέτει ένα συστιό, το πράγμα είναι πιο ομογενέ. Δηλαδή υπάρχει κάτι πιο συμπαγέζ και στο νόημα. Υπάρχει εδώ μια κεντρική ιδέα σε αυτό το δίσκο, ας πούμε, υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε βασικά. Ε, νομίζω πως όχι, αυτό που λέμε βασικά. Mm. Ε, και στο, σε κανένα δίσκο που γράφει ένας άνθρωπος 12 τραγούδια δεν είναι τόσο ομιλονισμένο στο υλικό γιατί δεν είναι ομιλογενή και ζωή μα. Αυτό που αναφέρω δηλαδή, στο στόλο του δίσκου. Ότι στην αρχή σε κινήσαμε να κάνουμε ένα δίσκο αρκετά θυμωμένο. Στην μπορεί να ξανασκεφτείμε και είπαμε ότι Οκ, okay, εντάξει, καλή πολιτική και φυσικά, παρουσαφάση και πρωτεύουσα, αλλά δεν είμαστε μόνο αυτό. Ε, δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει το κοινό στίγμα ένα άνθρωπο ανάμεσα στα ρεμάλια του τραγουδά τη κόρη μα, και στο σχελίσια μέρα ή στο κάποτε. Ε, η κοινή συνισταμένη είναι ο ένας άνθρωπο ο βιώνει πολλέ καταστάσει, έχει πολλά συναισθήματα τα οποία και μέσα στην ημέρα. Όλοι μας έχουμε βιώσει να ξεχνάμε ένα πρωί και να θέλουμε να σκοτώσουμε άνθρωπο ή να ξεχνάμε ένα πρωί και να θέλουμε να ρουφήξουμε το φως του ήλιου όλο. Με πολύ καλή διάθεση, με πολύ κακή διάθεση. Άρα η κεντρική ιστορία είναι η ιστορία ενός ανθρώπου μέσα στην καθημερινότητά του. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι πραγματικά πώς είναι το Οδυσσέας το Τζόης που όλο αυτό το βιβλίο είναι μία μέρα. Θα μπορούσε όλα αυτά που, για τα οποία μιλάει ο δίσκος να μας έχουν συμβεί μέσα σε μία μέρα. Οπότε είσαι εσείς εδώ και τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Ξημώντας το μέχρι το βράδυ έχουμε νιώσει όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε μέσα τα δέκα τραγούδια. κάτι άλλο. Ε, είπες πριν, Μιλτ, ότι πλέον έχεις αποστασιοποιηθεί από το δίσκο, αλλά έχω μια απορία. Έχει δύο δίσκος περίπου δύο Έ, Ένα μισή μήνα, ναι. Ωραία. Στην πορεία των χρόνων, από το, τους ανθρώπους που, που το ακούνε Ναι, αλλά εννοείς με μια στατιστική έννοια Όχι, έρχεται... δεν το εννοώ Α, ακριβώς ωραία, ωραία. Ότι να έχεις μια αίσθηση παράγεις κάτι, έτσι βγάζεις ένα δίσκο Ναι Έχετε την ανάγκη καταρχήν να έχετε feedback για αυτό, δηλαδή να ξέρετε αν αρέσει, φυσικά, όχι όμως φυσικά, με την έννοια κατάλαβες το αν πουλάει ο κάτι τέτοιο. Από πού το παίρνετε όταν είναι τόσο νωρίς, δηλαδή... Α, το παίρνουμε από τις συναυλίες μου, το παίρνουμε από το ίντερνετ, το παίρνουμε από φίλους μας, το παίρνουμε mm. από, με ένα κόσμο, οποίος, κυρίως από τα, εγώ το παίρνω από τα live, ό,τι θες, mm. δεν ξέρω. Καθισίδησε. Με το εσένα είναι λίγο πιο το Καλά, έτσι καλώς. Ναι, εγώ πια, εφού την επαφή την καθημερινή μου με τον κόσμο, που είχα λόγω ραδιοφώνου, που μπορούσα να μιλάω σε, μέσα σε ένα δίωρο και με 80 άνθρωπους η δική μου αίσθηση, το δικό μου feedback είναι και μένα μέσα από το ίντερνετ, μέσα από ό,τι μου λέει ο Μίλτος, Αλλά να πω κάτι, ε, υπάρχουν και τραγούδια, τα οποία τα είπα όλα. Μην Ανθουσιαστήκαμε, αγαπάμε πολύ και τον Σοκράτη και χαρήκαν που, που το τραγώδησε ε, Είχε υπήρξει ο καραντίνες μπουζούκια, αλλά είχαν γίνει όλα όπως θέλαμε να γίνουν Δεν υπήρχε κάτι που λέμε εδώ υπάρχει μια σκιά, μακάρι να γινόταν έτσι Το κομμάτι απλώς ακούστε και ως ένα τραγούδι ωραίο εντάξει και ένα ωραίο, ωραίο, ωραίο ζεμπέγγικο Το πιστεύαμε πάρα πολύ όμως ότι αυτό το τραγούδι ναι, δηλαδή Αυτό που συνέβη με το Σταίπα Όλα έχει χρόνια τα τε Να, το ενώ, ενώ το τραγούδι του το 2003 και έγινε γνωστό τότε με το Μάλλα εναντιθέσεις με τις Άγγερες το έγινε, γνωστό, έγινε γνωστό και με μένα το 2005 αλλά το mm. μεγάλο μπαμ του τραγουδιού έγινε τα δύο τελευταία χρόνια το οποίο συνέβη μια δεκαετία μετά στην πραγματικότητα από το ε, η αλήθεια χρόνια. είναι ότι εσείς γράφτε και τραγούδια τα οποία μπορούν να πάρουν και το χρόνο τους αυτό που λέμε και να μην είναι κοίτα ότι... γενικά εμείς γράφουμε τραγούδια βραδυφλεγή συνήθως συν γραψαμε. Αυτό έγινε πολύ γνωστό κατευθείαν. Λέ. Εγώ εγώ εγώ φορές το πήξες σε σένα, αρφένη, ότι δεν θεωρώ καθόλου τον αυτόμα σε καμία περίπτωση, και δεν numa καμία αδικία, ούτε κάστα μια αν κάποιο τραγούδια που αγαπώ δεν ακούγονται. Θεωρώ δηλαδή ότι έχω φτάσει πολύ μακρύτερα από όσο θα ήθελα να φτάσω, από, όσο θα, από όσο πίσω θα φτάσω, με την, με την έννοια ότι υπάρχουν εξαιρετικοί στην Το ότι ένα δικό μου στο χώργημα το ξέρουν από 15.0 άνθρωποι, ήδη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν επικρέωμε καθόλου με τραγούδια τα οποία αγαπάω, αλλά δεν ακούγονται. Δεν έγινε και τίποτα. Θα γράψει 10 θα μείνουν 10. Ούτε αλλά εγώ... παρόλα πρόσθετε. αυτά να τελειώσω, υπάρχουν δύο τραγούδια συγκεκριμένα που έχουν αγορεθεί. Μόνο για δύο να χωριθεί. Κυρό γαλάζο και του άγριζο αγγελού. Το άγγελο με του αγγελίε δεν το θεωρώ τόσο δικημένο. Είναι ανακημένο. Είναι ένα πατρεμένο τραγούδι, έχει κάτι πολύ καλά στο μίλιο το Θεό. Και πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο θα ήθελα να ακουστε. Αυτό και του είναι τα μόνο που θα ήμουν σταγωνισμένο. Στα δεν είναι κύριε τραγουδούδια, εντάξει, εσύ να Εγώ δεν συναγνωργήμαι για κανένα <κυκλή> τραγούδι μου που θεωρώ ότι θα, ήθε θα ήθελα να έχει μεγαλύτερη επιχείρηση. Απλώς υπάρχουν δύο που θέλω να κάνω. Η μία είναι ένα τραγούδι που γίνεται επιτυχία. Σε εισαγωγικά επιτυχία, Ακριβώς τον ίδιο mm. Δηλαδή δεν είναι ότι για τις βιτριμένες άγγελες Έχω κουραστεί πάρα πολύ και ανταμείβομαι Ενώ για τον άγγελο μου τους δεν έχω κουραστεί Και η ανταμείβοι είναι μικρότεροι Καμία σχέση Το ένα είναι αυτό Και το δεύτερο είναι ότι Απ' τη μία δεν στενοχωριέμαι Απ' την άλλη δεν καταδέχομαι να ξαναπώ το ίδιο πράγμα Τι εννοείς Ενώ ότι ένα τραγούδι δεν έχει γίνει γνωστό ε, Εγώ αυτό που θέλω να πω το είπα Δεν μπορώ να να αναπαράγω τη στιγμή, να το ξαναπώ δηλαδή επανελιμένα, ε, βρίσκομαι στην περιλήθεια θέση να, να, να με ρωτούν ας πούμε πιάνη γιατί δεν καταθέτετε πολιτικές σας στάσεις, πούμε απέναντι στα πράγματα με πιο καθαρό τρόπο. Και να το έχω κάνει το δίσκο και εφημερίδα, ο όπως πιάγαπατος. Θα τα πούμε τα συχωρεώτησι. Πιγε πιάγαπατος, δεν στελογρηγείμε γι' αυτό, απλά όπως να ανατρέξεις την πολιτική μου μας στο τραγούδι, ας πούμε να ηtd tdtd tdtd tdtd Λοιπόν, έχεις δει και θα τα πω μετά όμως λοιπόν να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει και μια ιδιαιτερότητα Τι ιδιαιτερότητα έχει? Τις ενεργηστρώσεις τις έχει κάνει βασικά ο Θεμίος Παπαδόπουλος ναι. και η Βάσο Δημητρίου Σωστά Σε αυτό που έρχεται ποιος την έχει κάνει? Ο Μικρού Τσικός ο Μικρούσικος από... εγώ, Όχι, ο αυτό Και γιατί σε αυτό το τραγούδι Κοίτα, γενικά είμαι τα Και εγώ πάρα πολύ έλεθες να κάνω την μπάλα μου θέλω τους ανθρώπους που αγαπώ να τους βάζω στους δίσκους μου για να έχω την ενέργια τους. Mm. Όπως στο προηγούμενο δίσκο έβαλα το βίντεο και κάναμε ένα duetto στο Δεπίνο Μοναχός το οποίο θα μπορούσα να κάνω εγώ τη δεύτερη φωνή. Δεν πει κανένας λόγος. Το έκανα γιατί ήθελα να έχω την ενέργεια του Χριστού στο δίσκο. Η διάθεσή μου δηλαδή σε σχέση με αυτό το κομμάτι την Δράπλα ήταν ότι ήθελα ο Θάνος να κάνει κάτι στο δίσκο. Και το ε... επέλεξες αυτό εσύ; Μαζί Mm. Τους δώσαμε μερικά τραγούδια Είπε ωραία αυτό, ωραία, αυτό που έχω να κάνω είναι, <laughs> Θα ενοχιστρώσω mm -hmm. Και σε αυτό που θα ενοχιστρώσω Θα φέξω και πιάνω Το οποίο είναι χαρακτηριστικότατο το πιάνω Του μικρούτζη και της αρχής Να το ακούσουμε Η τράπουλα yeah. είναι Πάμε. Μου Και εις Καθαρός με στα χέρια σου Τα χέρια μου χορεύουν Η άλλαζει Και γλυκένει Ο καιρός Ή τα μάτια σου Τα να με κοροϊδεύω, σε κοιτάω και κρατιέμαι ζωντανός και στο χάδι σου γυρεύω μια βοήθεια. Ήξανα Για σένα ωκεανός ή το γέλιο σου μου κρύβει την αλήθεια. Αν είναι ψέμα ας το να και να πιστεύω πως ακόμα μ' αγαπάς. Εσένα η τράπουλα σε έχει γεννήσει ποτέ δεν ξέρω με τι φύλο με κράτα. Αρχίζει ο κρεμώς και στα χίλι το φιλί σου νικοτίνη Η περνάω το σκοτάδι με το φως ή το στόμα σου. Αλλά με κάταπνι, αν είναι ψέμα, άστο να ζήσει και να πιστεύω πως ακόμα με αγαπάς. Εσένα η τράπουλα σε έχει γενίσει, όταν δεν ξέρω με τι φύλο με κράτας. Αν είναι ψέμα, άστο να ζήσει. Και να πιστεύω πως ακόμα μ' αγαπάς Εσένα η τράπουλα σε έχει γεννήσει Πότε δεν ξέρω με τι φίλο με κρατάς Αυτή λοιπόν ήταν η τράπουλα Πάμε λίγο να μας βάλετε στο backstage της δημιουργίας Και τι εννοώ Ξέρω ο Δυσσέας ότι πάντα γράφεις κατά παραγγελία Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή βρίσκεται μπροστά σε μια κόλα χαρτί, δεν ξέρω να γράψει χειρόγραφων στον παραγωγή πώ το κάνει. Χειρόγραφ. Μετά είναι υπολογιστή. Και από πού αντλείς το υλικό σου. Δηλαδή... Ε, μαζεύεις Όταν τι γράφεις μαζεύεις Δεν σημαίνει ότι όταν κάθε με να γράψω, θα ψάξω να ματά μου. Τα λέω κατά παραγγελία εννοώ ότι ποτέ δεν θα ένα πρωί και να πω να γράψω ένα Ε, κάποιοι μου τον δίνουν τη που δεν το προτιμώ αλλά μου δίνουν μουσικές. Άλλο μου λένε γράψε ότι θέλεις. Όταν θα κατς με ένα χαρτί και θα κατς για πάρα πολύ ώρα Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό να κόψεις, να rápσεις, να πετάξεις, να, σου, να μην σου βγαίνει βγίνει λέξεις στην ουσία το τεχνικό μέρος της άγνης. Το θέμα το έχεις. Τι θε... το έχεις όμως. Ε, από όλα αυτά που περνάς ακριβώς, που ζεις. Ακριβώς, Καθημερινά, Καθημερινά, Καθημερινά σκέψεις, Καθημερινά στάσεις, Καθημερινά μαζεύεις. Απλά δεν θες την ανάγκη να το γράψεις. Όταν έρχεται η ώρα να το γράψεις, το υλικό το έχεις μέσα σου. Και απλώς το ταξινομείες. Mm. Κάνεις την ταξινόμεσή του. Ένα τάκτο σερημένο, το όβλα πεταμένα μέσα σου και πάνε να φτιάξεις κάτι. Αλλά δεν σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή να αισθανθείς. Το ξέρεις. Έχεις το ξέρεις τι ζεις. Το ξέρεις τι Και πάνε το πάρω στο χαρτί. Παίζει ποτέ ρόλο για ποιον γράφεις. Σε επηρεάζει αυτό. Ε, ε, ε, λίγο. Ε, η μόνη φορά που με επ Ε, ήταν, ε, δηλαδή δεν με πειράζει καταρχήν αν είναι λαϊκός ή μη λαϊκός Απλώς μια άλλου είδους ευθύνη, Εντός αγωγικών ή αγωγικών όταν γράφω για γυναίκα. Επειδή έχω γράψει πολύ λίγα τραγούδια για γυναίκα πριν το δίσκο του που, δηλαδή από τα 130 τραγούδια μου έχουν πει γυναίκες νομίζω γύρω στα 10 αν με το δίσκο, Όταν μου να γράψω τραγούδια για μια γυναίκα, ε, είπε, μου, πει μια κοπέλα 30 Και σε κάποια άλλα τραγούδια, βεβαίως, το οποίο φαίνεται κιόλας σε ποια είναι αυτά, προσπάθησα να βάλω, να γράψω, εν μου, ότι τα λόγια μου θα μπουν στο στόμο μιας τριαντάχρονης, 28 ώρες τα νερήτητα, τότε. Και πρέπει να το Να την προσεγγίσεις κάπως. Ακριβώς, πρέπει mm. να την Δηλαδή να κάτι σου. Αλλά δεν να και κάτι δικό γιατί, γιατί δεν Σε εκείνο το δίσιο, δεν τα βρήκαμε στη μέση. Θα ότι 7 τραγούδια είναι δικά μου. Το πέντε πολύ καλά βεβαίως. Και κάθεσα να γράψω και 5-6 για αυτήν. Οπότε μόνο σε αυτόν έχεις την ότι χρειάζεται κάπως να βάλεις εκεί, και κάτι. Μόνο εκεί. Mm. Αρχίζω να δίνω ένα τραγούδι στο μιλτό. Δεν μου λέει ο μιλτός ότι ξέρεις, ε, θα γίνει και θα και θα η κιθάρα. Το κάνει τι θέλει. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Ωραία, για Ξέρω φιλικόδημα. ότι μπορεί να, να, να, να υποστηρίξει τέλεια το τραγούδι τραγούδια την ελληνική φωνή. Ξέρω ότι μπορεί να την υποστηρίξει άνετα μια ώρακ φόρμα, όπου αφήνω τελείως πάνω του πώς θα του βγει. Μη το και αυτό ότι εσύ σε που σημαίνει χαρισματικό είδος ανθρώπου, Μπορείς να γράψεις μουσική, μπορείς να γράψεις στίχο και τραγουδάς και το έχεις κάνει, δηλαδή. Θεωρώ όμως ότι είσαι και από τους πολύ Αυτό σε τι διαφέρει, αν διαφέρει κάπου για σένα, στο πώς δημιουργείς και ένα τραγούδιο, αλλά και στην ουσία. Κοίτα, εγώ τα τραγούδια δεν τα χωρίζω σε δικά μου και άλλων Τα τραγούδια είναι τραγούδια. Δηλαδή είναι όλα άλλων και όλα δικά μου. Mm -hmm. Υπό αυτή την έννοια, ε, το να φτιάξω ένα τραγούδιο, όπως για μένα ένα αρχή Δηλαδή μου χρειάζεται ένα κείμενο. Ε, τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχω μια μικρή δυστοκία στο να γράφω κείμενα. Και οι στιγχουργοί με τους οποίους ή οι με τους οποίους μπορεί να συνεργαστούν είναι λίγοι. Και ο λόγος που είναι λίγοι είναι αυτό που είπα προηγουμένως, η μελωδία των κειμένων τους. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι σπουδαίος στιγχουργός ο τριπολίτης, μάλλον η μελωδία του δεν μου πετυχαίνει εμένα. Mm. εμένα μου πετ... Αυτό μάλλον μπορεί να είναι και συμπτωματικό. Δηλαδή, τα οποία από μέσα μου. Ε, μου είναι πολύ εύκολο να μελοποιήσω λόγια του Οδυσσέα Ίσως και του Άλκιαλκαίου Οτιδήποτε άλλο έχω μελοποιήσει ε, Αν είναι αλλουνού είναι συμπτωματικό, δηλαδή πέτυχε μια γλώσσα που μπορούσα να μεταφράσω ή είναι πιεσμένο Σου κάνει όμως διαφορά όταν ωραία παρόλα αυτά σου έρχονται στίχοι του Οδυσσέα όπως Όχι, όταν δύσκο... έχω ένα στίχο του Οδυσσέα μπροστά μου ένα δικό μου μπροστά μου για μένα το... ο ύληγκος είναι ίδιος Έχει συμβεί να χρειαστεί να, μελο... να χρειαστεί. Να έχει μπροστά στο ένα στοίχο που λέει κάτι που δεν σε αφορά απόλυτα. Ναι. Αυτό σε δυσκολεύει σε τριγκάρι κιόλας όλο το ότιπαίνω να μελοποιήσω κάτι που δεν είναι εγώ. Ε, κατά, αλλά... 99 mm. κατά 99% δεν τον κάνω. Κατά 9% δεν το κάνω. Όχι, δεν με την Αν δεν με αφορά αυτό που λέει όχι. Οπότε εδώ για μια συνάντηση. Με αφορά με την όταν ανακαλύψω ότι με αφορά, αλλά είναι δύσκολη γλώσσα δύσκολο δηλαδή, δύσκολα, ξεκλειδώνεται δύσκολα. Ε, αυτό με εντριγκάρει. Mm. Αλλά τον, αν δεν με αφορά αυτό που λέει, ε, νομίζω δεν το κάνει ποτέ. Ναι, λογικό ακούγεται. Yeah. Να ρωτήσω κάτι έτσι πιο γενικό. Πολύ λένε, εντάξει, προφανώς γράφει τραγούδια για πολλούς λόγους αλλά σίγουρα καλύπτει και μια εσωτερική ανάγκη, τουλάχιστον κάποιες φορές ή γενικότερο πλαίσιο. Πολλοί λοιπόν λένε ότι όταν γράφω ένα τραγούδι κάτι τακτοποιείται μέσα μου ή κάτι που μου συμβαίνει το ξορικίζω ή κάτι μια απώλεια, επουλώνετε. Για σάσ τι είναι. Για μένα δεν επιλώνετε τίποτα. Με τα τραγούδια τουλάχιστον. Τίποτα. Με τα τραγούδια τίποτα. Ισάσει ανοίγουν άλλε πληγέ. Είναι αρρώστια τα τραγουδά, δηλαδή που λέει καιλευτα. Και μένω τα τραγούδια με ανοίγουν άλλε πληγέ. Mm. Δηλαδή μπορεί μια, ένα τράβη να είναι επιπόλεο και αν πάω το ψήσω για να γίνει τραγούδι, να γίνει βαθύτερο. Να ανοίξει πληγεία. Ναι, ναι. Δεν, δεν μου επιλώνει τίποτα τα τραγούδια. Γι' αυτό και δεν γράφω ποτέ ενθερμώ. Ποτέ Γράφω ειδικά στίχους, Έτσι αλλά και μουσικές Γράφω με μνήμη, με τη μνήμη μου. Δεν γράφω με αυτό που είναι. Δηλαδή, αν είμαι λυπημένο, δεν υπάρχει περίπτωση να γράψει τραγούδι. Επίσης, αν είμαι πολύ χαρούμενος Επίσης δεν υπάρχει περίπτωση διότι δεν είμαι ναι, στη χαρά μου. Ναι. Ε... Ωραία, τότε. Όταν είμαι Τι συμβαίνει, τι εξηγεί, Καταρχήν γράφω για την μπορώ. Βασικό. Ναι. Ναι. Όχι, είναι βασικό αλλά και δεν είναι Όχι, ναι, ναι. Γράφω γιατί τελικά μπορώ. Mm. Όταν ξεκίνησα να γράφω δεν ήξερα τι μπορώ. Θα μπορούσα να έχω αποτύχει αυτό. Δηλαδή, να μην υπάρχει ένα μήνυμα κοινό που να αγαπάει αυτά που έχω φτιάξει. Ναι, βέβαια. Αυτό το κοινό είναι που σου... το πρώτο κοινό, μάλλον, η πρώτη μαγιά, που άκουσε τα πρώτα μου τραγούδια ήταν που και η που πήρα αυτό. Γιατί όπω λέει ότι παίρνω χαρά μόνο που το φτιαξα, εντάξει, τώρα, τώρα μου συμβαίνει. Τώρα, δηλαδή, όταν τελειώσει ένα, ένα τραγούδι στο σπίτι όταν το φτιάξω ή με εντάξει. Είμαι ευχαριστημένο. Ξέρω ότι έχω πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της χαράς Παλιά δεν ήταν έτσι. Όταν ξεκίνα, ήθελα να πάρω χαρά και από τα μάτια του κόσμου. Τώρα τη αποδοχή. Ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα δεν είναι ότι δεν μοιάζει αποδοχή, μοιάζει πάρα πολύ και τη θέλω, την αγαπώ, ότι τη μου κάνει καλό, μετρέφει. Για την ε, ματιοδοξία μου ώρες ώρε. Αλλά τώρα είμαι λίγο πιο αυτάκι σε σχέση με αυτό. Οπότε ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω καλά μου λέω ότι είναι το τρόπο σου να επικοινωνεί. Γι' αυτό, γρα... αυτό γράφει τραγούδια. Ναι. Μάλλον ξέρω εγώ. Οδυσσέα. Εγώ για την αδραναλή μόνο. Πέφτει. Αντί για μπατζι, δηλαδή γράφει τραγούδια, Φχεδόν. κάπως έτσι. Yes. <laughs> <laughs> Όπω μου αρέσει να δω τα 34, έχω περιοριστή παραγωγή, να δω πάρα πολύ Ε, όταν κάθομαι να γράψω ή ένα τραγούδι ή ένα κείμενο, φτάνομαι ότι τρέχω πάρα πολύ. Είναι αδρεναλίνη mm. επίσης με βοητεύει πάρα πολύ, ω καφανή παράξενο, το ότι υπάρχει μια λέξη η οποία δεν κουμπώνει με τίποτα <κοκο> και την ψάγνω και πιέζουμε και πιέζουμε και πιέζουμε και σημαντικά το πρωί και εμφανίζεται μπροστά μα δεν εμφανίζεται ποτέ και 6 για να Όλη η διαδικασία Εγώ γράφω αγούδια όπως τα παιδιά παίρνουν τα κουβαδάκια τους και παίζουν στην παραλία. Έτσι. Δηλαδή μου αρέσει το παιχνίδι αυτό. Είναι ένα παιχνίδι, η είναι ένα παιχνίδι για μένα αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι σε ένα πιο φαντασιακό πεδίο όπως όταν έλλεινε δύσκολε εξισώσει και χαιρόμουν γι' αυτό στο μαθηματικό, ας πούμε. Όταν έλθουν μερικέ διαφορετικέ οι συνήθε, που ήταν μεγάλη χαρά ή έλλεινε ένα πρόβλημα θεωρία αριθμών. Το να ξεκλειδώσω και να φτιάξω μια μελοδία από εμένα να, να μου λέει ότι τώρα. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα αφήγηση γι' αυτό είναι ένα παιχνίδι που μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Yeah, να ακούσουμε τη σκέτη ζωή. Mm -hmm. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό το τραγούδι. Του αρέσει το μίλο του πολύ. Yeah. Είναι λίγο ηλεκτρικό έτσι. Είναι <laughs> <laughs> ένα τραγούδι που δυσέρας δεν το έχεις σπουδελογήσει πολύ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το τραγούδι είναι μέσα μου απ' τα κεντρικά τραγούδια του δίσκου. Γιατί γιατί περιγράφει, γιατί και τα λόγια και η μουσική είναι πάρα πολύ εμείς. Υπάρχουν άλλα τραγούδια που είναι πολύ οδυσσέας και λιγότερο ομίλητος και κάποια τραγούδια που είναι πολύ μίλητος και λιγότερο οδυσσέας. Αυτό το τραγούδι νομίζω είναι, είναι πολύ και οι Δεν είναι 50-50, είναι πολύ και από τους δύο, δηλαδή μπορεί να είναι 200-100. 200, 200 να. για να το ακούσουμε. Φίξα μέσα απ' το κουτί Τον αριθμό μου Πήρα ένα δρόμο που δεν είχε γυρισμό Τότε δεν είχα κάποιο σχέδιο Στο μυαλό μου Ποτέ ως τώρα δεν επόδισα νερό Ως τώρα δεν με πόδι σαν νερό Άλλοι αλλάζουν εγώ μόνο Μεγαλώνω Σκέπτει η ζωή Χωρίς να γίνω με ένας άλλος μάχη, Με το χρόνο Έχω, έχω στα χέρια αυτό το βάζ Αν όλα πως έπρεπε να γίνω Σωστό και λάθος σε χορό μοναδικό Κι αν ήρθε η ώρα τα όνειρά μου να με κρίνουν Ούτε μια λέξη δεν θα πω για να σωθώ Τ μια λέξη, δεν θα πό για να σόω αλή αλλάσου με γομό με να γίνο μεν σαλο αλή καιρδίζου με τιμάσει Μονάχα εγώ, έχω στα χέρια αυτό το βάρος Μονάχα εγώ, έχω στα χέρια αυτό το βάρος Σκέτη ζωή λοιπόν, ένα απεσιόδοξο τραγούδι, το είπατε, το παραδεχτείκατε Είναι ρεαλιστικό Ναι. Ένα πεζοδιο τραβού ή ένα ρεαλιστικό. Που λέει ότι το μόνο που μας συμβαίνει το μεγαλώνουμε και γυρνάμε, τίποτα άλλο. Ναι, όντω, μια από τι ζώγενή μου. Θα μπορούσαμε να είναι ρεαλιστικό. Να πάμε λίγο πίσω. Ξέρετε και δύο έχετε σπουδάσει, εσύ το μαθηματικό αισιοδισο και αναρωτη, με τότε που σπουδάζατε και που φαντάζομαι ότι δεν βλέπατε πολύ σοβαρά την πιθανότητα να αυτές τις σπουδές και επαγγελματικά. Τι όνειρα κάνατε τότε. Είχαμε αυτά τα όνειρα αυτά που συνέβησαν τελικά. Ε, με μένα κάνει λάθος Τι λάθος κάνω, εγώ ονειρευόμουν να γίνω κάτι σε σχέση με τη μουσική από 10 χρονών. Αυτό λέω. Ε, άρα τι δεν το ονειρευπόμουν να κάνουμε μαθηματικό. Όχι, δεν είναι ονορευτικό να μαθηματικός. Α, μαθηματικός, ποτέ όχι Αυτό λέω. Οπότε ποτέ. κάτι είναι ονογραφόσαταν δότε. Και τότε να γίνει μου σκορ. Καλά. Εντάξει, παιδί μου, μέχρι τα είκοσι ήθελα με το Σέντρφο. Να βλέπει. Εγώ πήγαινε για αυτό το κινητό. Ήθελα αρέσει. να λένε, το έχω γράψει ένα. Σε εκεί κείμενο τον όμως σε κάποιο site Ήθελα να, να αντικατασταθεί η φράση πιος πιος πιος ο μίλος ο, ο θεός πιος πιος ο μίλος ο θεός ήθελα ας πούμε να η original 21 ας πούμε να σηκώντο στον αέρα κάθου που βάζω γκολ μεanáπο το ψαράκι. Δέξ. Και επειδή δηλαδή ασκολείως στο μπάσκετ. Α, ωραία. Δεν έπεξε μπάλλα σχεδόν ποτέ. Ήσου σου στεκατέψτη δηλαδή. <laughs> ναι. Ω, δέξε βέβαια Δε, ήθελα ήθελα κάτι, κάτι τέτοιο να γίνω, με την ΑΕΚ όμως, δηλαδή, πώς θα μπορούσα να γίνω, ξέρω τέ... Οτιδήποτε ΑΕΚ. Ναι. Ωραία. Ε, το, το, το εναλλακτικό σενάριο ήταν να, να κάνω κάτι με τη μουσική, παρόλο που αν δεν καθότανε, είχα φροντίσει κάπως, αντίθετα αυτόν εδώ, να προφυλάξω τα νότα μου. Δηλαδή, έκανα το μαθηματικό, έκανα φιλοσοφική... Ε, κάτι γλώσσες που μιλάω κάτι αυτά, δηλαδή έλεγα ότι αν δεν βγει από εκεί κάτι θα κάνουμε τούτος δω ας πούμε έχω αυστο. και χήμα το άφησα το τυχείο γιατί και γενικώς έτσι λειτουργώ στη ζωή μου δηλαδή αυτό λειτουργεί σχεδόν πάντα χωρίς backup ναι. Ε, για να μπορέσω να είμαι κάπου θα πρέπει να μην αισθάνομαι ότι έχω καβάτζα πρέπει να κλείσω το μαγαζάκι μου το οποίο φεωρούσα ότι είναι καβάτζα και να πέσω με τα στο άλλο άμα αισθ Δεν θα μείνεις πολύ το δρόμο. Θα πει σπίτι να γυρίσω. Ε, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο ξεκινώντας να γράφω στη μουσική το περιοδικό στο Ρεζοσπάστη τότε που δεν είναι πάρα πολλές ώρες παράλληλα με πάλι το πτυχίο μου. Είπα τελής αυτή η ιστορία για μένα. Θα πέσω με τα μούτρα σε αυτό. Δημοσιογραφία. Ραδιόφωνο το μετά... Προέκυψε, ότι όντως το προέκαιρα ότι όντω το ήθελα στο κυνήγι. Όχι, όλα τύχη έγινα. Τα πάντα τυχαία έγιναν. Τι οριβό Ακούγα... να γίνει. Καταρχήν εγώ υπό... πλησίασα πάρα πολύ στον αξίωσε πάρα Πάρα πολύ. Πες, Αλλά διαλύθηκε το μου και σταμάτησα. Έπαιζα στο έχει πάρα Παναθηναϊκός ως εξαιρετικό, εξαιρετικό ταλέντο, Έπαιξε τον ένα χρόνο Και μετά πήγα διαλύθηκε το μου και δεν Πολλά χρόνια πριν τα τελειώσεις καριέρα μου και δεν <σχεδιά> τι να κάνω. Πάλι, πάλι θα ήχες, ας πούμε, μπάσκετ <σχεδιά> Ναι, αλλά με αναστατούνη μπάλα, με αναστατούμε Δηλαδή τον πλεύπο μπάλα να κιλάει για ένα αναστατούνη. <σχεδιά> ένας βαλανθόρος πειτής; Ναι, ναι <σχεδιά> <δεν> <σχεδιά> Αυτό το σκεφτεί, ας πούμε, τι θα στο ξενοδοχείο μου, της back πούμε, θα σου πω Τι την εποχή που έπρεπε Παταβούκας και ήταν ο Παταβούκας, ο Κώστας ήταν αρχιεγός της ομάδας και την ίδια εποχή ήταν και δεν της Ελλάδας νομίζω ε, και ο Κώστας έβαζε την εκπομπή μου πάρα πολλά χρόνια ένα από τους λίγους αθλητές αν και είπα γενικός είναι θεωρητικός εντός πιο τους πόδους, και στα, στα, στα, στα, μαρίνια, λέω, στα όπου τελειώνανε, έβαζε την εκπομπή μου να την, την 6 ώρα. Γύρω σε 6 ώρα. Και μου λέγε ο Κώστας ότι με το που έβαζε την εποπή πενταγόλουσαν όλοι οι παίκτες στον χορό «Κλείστον θα μας πεθάνει ο μαλάκας, κλείστον» <laughs> <laughs> <laughs> Δηλαδή και αυτός προσπαθούσε να κάτσει μπροστά στο στροφονικό <laughs> <laughs> να μην το πειράξει κανένας. Πω <laughs> κατά λοιπόν ε, ότι και εμένα με τον Παταβούκα με συνδέει μια, μια περίεργη ιστορία. Καταρχήν σήμερα τον, τον είχα coach. <laughs> Πέξαμε ένα φιλικό παιχνίδι ε, παλέμαχοι μπασκετπολίστες και καλλιτέχνες σε μια διοργάνωση εξαιρετική που την έκανε ο Κώστας ο οποίος είναι γενικός γραμματέας κάτι σαν, όχι γενικός γραμματέας αθλητισμού αλλά ασχολείται με τον αθλητισμό σε θεσμικό επίπεδο μια εκδήλωση για το trafficking ενάντια στο trafficking και έπαιξαμε στο ΆΚΑ στο κλειστό του ΆΚΑ που δεν είχα παίξει ως ποτέ Και ήμουν συμπέχτης με τον Άσο Γαλαχτερό και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Τα όνειρα και, γίνονται κάποιοι και Λιμιάτη, Όχι. Έχω, έχω για υπάρξει... τους καλλιτέχνες ήσασταν, δηλαδή. Το μόνο παιδί που ήξερα ήταν ο Απόστολος ο Τότσικας. Τα άλλα παιδιά και ο Μουζουράκης. Τα παιδιά δεν τα ξέρω. Mm. Δηλαδή ε, είναι Ήταν ο Λιμιάτης, ήταν ο Λιμιάτης, ήταν ο... Να σου πω, έχω σήμερα, σήμερα. Ήσο Ά, Ήσο και ο ναι, έχω ζήσει μεγάλες στιγμές <σφυλί> δεν έπαιξε πω, ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Κώστα, ο Κώστα λοιπόν, και του λέγα σήμερα γιατί ήταν coach στη δικιά μας ομάδα του λέω το αντέχω ήταν 17 χρονών, σε είχα προπονητή στη, στο βόλεϊ εγώ έπαιζα βόλεϊ στα εξάρχεια και μπάσκετ στους αμπελοκύπους και προπονητής μας, γιατί τα πέζαμε όλα τότε <σφυλί> δηλαδή, ε, ήταν ο Παταβούγας και του λέω εσύ στα 17 μου προπονητή στο βόλεϊ στα 42 μου coach στο μπάσκετ λοιπόν στα 60 οτινά στα δύο τα ματς μου παράκανο βολή <laughs> με φέρεζα να τρέχω ανόμολο ή μαραθώνιος <laughs> Λοιπόν όλα έ익να λοιπόν ότι θα γίνεται start τον γηπέδον. Δεν έκατσε αυτό. <laughs> δεν έκατσε. Πάμε σε αυτό που έκατσε. Και όλα τα άλλα γինαντε λέει Δηλαδή παρόλο που άκουγα το ραδιόφωνο φανατικά πο μικροπεδίο δεύτερο πρόγραμμα. Και ακούω φανατικά τραγούδι, και ελληνικό και ξένο. Ενόπολιτσελιγίες με γούγαν σινίθος μόνο ξένο. Ήμαμε enumeromenos παρα πολύ και το ελληνικό. Γύναν όλα τυχαία, έκανε ένα διαγωνισμό, προκύρισε ένα διαγωνισμό του προβιδικού μουσική για νεαρούς συντάκτες. Έγραψα ένα άρθρο και μόλις το έστειλα όπως πάντα στη ζωή μου, deadline την τελευταία μέρα της προθεσμίας. Βγήκε πρώτο το άρθρο, αυτό στα 18 μου, και το βραβείο ήταν ε, όχι βισκα χρωματικό, mà το λόπος το προβιδικό. Να, να γράψω Μετά, έγκυος, η Δήμητρα, η Κουντή, από το προβιδικό. Με τα εμινέγιο σε Δημήτρη Κωνσταντινίδη που κάλεθε Τωντζος Πάστη, στον Τζος το πολιτιστικό και πηγε με αθέση κενή μου λενε έλα. Μετά γίνω 902 μου που δανείκα σε έλα γιατί εσύ δεν θα την τέξεις εδώ πέρα θα σε φάνε ζωντανό Για άλλους λόγους Μετά ήρθω ο Τσακνής και μου είπε εσύ εσύ καλά Δεν γράφεις και ένα τραγούδι Του λέω τραγούδι εγώ πού και σου πω το λέω Πεζάνε τραγούδι Ο Τσακνής με πει, να γράψει το τραγούδι Όλα γίνανε τυχαία Δεν ενεργόμουν δηλαδή να κάνω κάτι στον χώρο αυτό Οπότε ουσιαστικά ήταν μια σειρά από καραμπόλες, ήταν, ήταν μια σειρά από καραμπόλες. <laughs> Πράτω, εγώ ότι. Ε, το λάτρευα το τραγούδι Δηλαδή ήταν πραγματικά ήμουν μαζί μου. Έγινε και... τυχαία, αλλά όχι και τυχαία. Ακριβώς, ακριβώς Προφανώς είχα, είχα προετοιμαστεί μέσα μου για κάτι το οποίο θα αρχόταν, όπως όπω από σπόντα Δεν το πεδίωξα, όμως, δεν το πεδίο, είναι όλα τυχαία όλα. Και τα δύο φωνυα και στοίχια τυχαία και τα τυχαία. Να κάτι, φαντάζομαι ότι και με μια πολύ μεγάλη αγάπη Εγώ, ε, εγώ αναγκαστικά, τους σακωγικό αναγκαστικά Λόγω του ραδιοφώνου ακούω τα πάντα ναι. Και ευτυχώς το τον αυτού μου ευλογημένο Και το εννοώ αυτό, γιατί δεν είναι πολύ άνθρωποι έτσι Ευλογημένο να αγαπάει πάρα πολλά πράγματα Δεν κρινιάζω Η εποχή είναι έτσι, η εποχή είναι αλλιώς. Αγαπάω ακόμα και τώρα βρίσκω καινούριο και αγαπάω, αγαπάω πάρα πολλά τραγουδία, αγαπάω πάρα πολλού καλλιτέχνε, πάρα πολλού υπουργού, πάρα πολλού συνθέτε, πάρα πολλού ταγωγιστέ. Είμω εδώ, είμαι φούλιο. Οπότε νιώθω ότι δεν σου έχει θεσει καθόλου την ιδιότητα του ακροατή αυτό, το ότι ασχολείται επαγγελματικά. Ότι κάποια στιγμή έχασα το άβλο. Το άβλο τη ακρόαση. Φυσικά. Νομίζω ότι προ στιγμή όμω, προ στιγμή κάποια στιγμή, ναι, το έχασα, αλλά νομίζω ότι το ξαναβρεί. Δηλαδή το 익σαναυρίου όταν έφεις από το ραδιόφωνο; mm -mm, Όχι, το τελευταία χρόνια. Oh. Ε, ακριβώς λόγω της δουλειάς στο του ραδιόφωνο, και επειδή είχα, Μπράβο, πασκαλεύεις πεςεις με το μπαλόνι και επειδή είχα προσωπική επαφή με αυτούς τους ανθρώπους όλους. Ε, δηλαδή, τους νότες από κοντά όλες αυτές του το λင်γού τραγουδιού. είναι πάρα πολύ να ή να κάποιον, να πάνω σε και αυτό να σε κάνει να Θεωρώ ότι δεν το έκανα ποτέ. Θεωρώ να ότι μπορώ σε το δύο το τέλο και όταν έκανα ραδιόφωνο και το όρο ο να μπορώ να είμαι με το καθρέφτημα απέναντι μου να πω την αλήθεια του τραγούδι του Τάδε, τον οποίο με τον χωνεύω ή δεν είμαστε φίλοι ή έχουμε τσακωθεί και τον Θεό πραγματικά κακό χαρητή, οτιδήποτε άλλο, πραγματικά ένα πολύ καλό τραγούδι το χαίρομαι. Οπότε προφύλαξες την Ε, το μισό ελληνικό τραγούδι θα έχει διαλυθεί γιατί ξέρει πράγματα θα <centered> έχει κρυφτεί se... βάλτε ένα τραγούδι γιατί Λέει, πρέπει... Λέει, έλα, ένα, βάζουμε να, τις να βαριές κουβέντες θα τραγουδήσουμε Ακούσαμε μωρό μου αιώνιους ορκούς κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους κανείς μας πια δεν θα ξαναδουλέψει κι αν σου είπα πω πως για σένα κι αν κάποτε για μένα ήσουν κάτι κι αν είχαμε τα πάντα μοιρασμένα ας το αγάπη μου να πάει νερό κι αλάτι κι αν ανταλλάξαμε κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα Έσο δι φτιάχναμε πατέδες Έσο δι φταίει που περνάω τα σαράτα Αν με πάθος Και στο κορμί μου άναβες φωτιές Κι η ζωή μου κατά βάθος Μη μένεις μόνο στις κακές μας τις στιγμές και αν πάριες κουβέντες Και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα Πέσω τρέλες φτιάχανα με τρέλε Πέσω που περνάω τα Σαράτα. κι να αν ανταλλάξαμε αρκές κουβέντες και είπαμε θα σ' για πάντα πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες που περνάω τα σαράντα πες τρέλες φτιάχναμε Έστω ότι λοιπόν τα νευρασ κουβέντα να πούμε ότι αυτό είναι ένα και κάποιος από φίλου που μα παρακολουθεί, μα ακούει δηλαδή, γιατί είναι Να πούμε mm. ότι είναι μια παροδία αυτό τραγούδι. Λεβαίως. δεν είναι σαν. Είναι παροδία. Το Θα σας αγαπώ είναι. για πάντα και όλα αυτά Και όχι μόνο αυτό, είναι και σαρκαστικό Ότι πολλές φορές το μεγάλο λόγο Τα θετικά βγαίνουν αρνητικά Και τα πολύ αρνητικά βγαίνουν θετικά, δεν έγινε και τίποτα Λάξε, Λάξε, Κάτι έχει γίνει με αυτό το τραγούδι Γιατί είχαμε και δυο Την διάθεση να βγει ένα σκοπτικό πράγμα Όταν το δειγματίζαμε Πριν βγει ο δίσκος σε καμιά κουσαριά γνωστούς μας Ο μόνος που γέλασε ήταν Τσακνής <laughs> Ναι, το κατάλαβα Όλοι οι άλλοι. Δημιunku, δεν είναι κατακριμένο. Όταν λέμε, βαριές κουβέντες, να σα για πάντα. Φύγει αποτακριμένο. Και ορότημα θα έχει πάρα πολύ ενοχή μα και όλα αυτό που είναι σε παρέλαση. Πρέπει να σου πω ότι τελικά γράφεις δύσκολου του. Ναι, αυτό είναι. Είσαι διαγνό. Αυτό σας παρακαλώ που λέξε αναπεσέω. Ειδικά σε αυτό το δίσκο. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Το πριν Που ο τίτλος, αν θυμάμαι καλά να σε έχω ακούσει να το λες, πέρα ότι είχε να κάνει με μια ανάμνηση σου παιδική, ότι η μητέρα σου σε να της πάρεις ψωνο και, και ακόμα, εφημερίδα και, ακόμα, και πολλές μητέρες το κάνουν, σε είχα ακούσει να λες ότι έχει και ένα ξεκάθαρο συμβολισμό, ότι αυτά τα θεωρείς τα δύο πιο σημαντικά ναι. για έναν άνθρωπο σε μια κοινωνία, Έτσι. την τροφή και την, την ενημέρωση. Και την ενημέρωση να μου πείτε λίγο και οι δυο σας πώς τα βλέπετε σήμερα τα πράγματα από τροφή και Γιατί τώρα ποια εφημερίδα της Πέρνης. Δεν βγάζω καμία. Είδες; Πλέον. Τώρα τρόπερ τα νέα. Διαβάζει την Ελευθερία, έκδισε την τα νέα γιατί ο ως... το στο στομάχι χειροβέλτιστον, αν και τη τελευταία χρόνια, και την Ελευθερία έτσι τη διαβάζει νομίζω. Αλλά παρ όλα αυτά ακόμα εγώ τουλάχιστον διαβάζαμε διάβαζα με μεγαλιτερή χαρά, γιατί ήταν, ε, πια γράφουν μέσα και γράφουν μέσα και φίλοι μου. Αλλά Το θέμα με την ενημέρωση πια είναι πάρα πολύ δύσκολο με την έννοια ότι πια δεν, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Υπάρχει ένα show γύρω από τις ειδήσεις, υπάρχει μια τρομοκρατία γενικευμένη, υπάρχει μια φάμπρικα τρόμου και φόβου και πρέπει να ψάχνεις κάθε φορά πίσω από αυτό που σου λένε ότι είναι ειδήσεις να δεις που είναι η είδηση τι είναι η είδηση. Και αν αυτό κάποιοι από έχουμε την ξέρω εγώ την οξυδέρκεια ή την παιδεία ή την καλλιέργεια ή την, υπο, την καχυποψία να το πιάσουμε, να το καταλάβουμε έστω τα μισά από αυτά σκέψου τι γίνεται με τους υπόλοιπους ανθρώπους τους συνανθρώπους μας ας πούμε δηλαδή τους ανθρώπους που ε, πια yeah. δεν μπορούν να αντιδράσουν σε όλο αυτό το πράγμα με, με κανέναν τρόπο και δεν μπορούν να ενημερωθούν από πουθενά δηλαδή πιο εύκολα καταλαβαίνεις το εξωτερικό δελτίο παρά το εξωτερικό Για ευνόητους λόγους Οδυσσέα Εντάξει για την επίσημη μέρα στο μεγάλο καναλιών Νομίζω ότι και να πω θα Εμπίπτει στον νόμο περί ασέμεινων Δεν νομίζω ότι μπορώ να Το μόνο που δεν ακούσαμε δηλαδή τα μεγάλα κανάλια Είναι ότι όσοι δεν ψηφίσουν το πνημόνιο Την επόμενη μέρα θα βγάλουν βυζιά στην πλάτη και πέτρα στο χωλί <χ> <laughs> Μόνο <laughs> αυτό δεν ακούσαμε δηλαδή Με σιγουριά κιόλας Θα βγάλετε αύριο πέτρα στη Όσοι το π Νομίζω ότι είναι μια εποχή που θα πρέπει να περάσουμε από την πληροφόρηση στη γνώση και στη θέση. Τη πληροφόρηση έχουμε. Τελικά με το ίντερνετ μαθαίνες τα πάντα. Βέβαια είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Όταν τα ξέρουμε δεν είναι ο κρυφά, δεν είναι ο Ενώ ότι δεν είμαστε οικονομολόγοι και πάρα πολλές αναλύσεις οικονομικές ε, μπορεί μόνο με το ένστικτό μας ή με το συνέστημα να τις προσεγγίζουμε. Ή με το συνέστημα ποιος τις λέει. Πεις, θα μου πεις Έχουμε πέρα αυτό. Δηλαδή ο άκρητος ορθολογισμός ε, δεν έχει βοηθήσει κανέναν μας. Και μας έχουν φτάσει εδώ πέρα άνθρωποι που δεν τέλωσαν την κράβα, θέλωσαν τα MIT και τα London's Growth Economics. Και οι θεωρούν ότι πρέπει να έρθουν πάλι οι ίδιοι από τις συγκεκριμένες ε, κουλτούρες και φιλοσοφίες οικονομικές για να μας σώσουν. Ε, προσπαθώ όσο μπορώ και αυτό θα ακούστε λίγο μυρολατρικό, αλλά δεν είναι Να ζήσω με αυτά που μου τείχανε, πρωταφέρω να σώσω τον εαυτό μου και τους γύρω μου, όσο μπορώ να σώσω. Και τώρα να σώσω δεν εννοώ οικονομικά. Ε, να σταθούμε στα πόδια μας, να σταθούμε όρθιοι και να ζήσουμε αυτό που μας έλαγε να ζήσουμε. Σαφώς πολεμώντας κοντά στη ροή να κερδίσουμε πάλι ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε για τον εαυτό μας. Σαφώς αθροίσοντας το θυμό μας σε κάποιο ποτάμι το οποίο θα δημιουργήσει κάποιες νέες συλλογικότητες. Δεν το βλέπω άμεσα να λύθει, το έχουν παραλύσει. Αυτό που μας συνέβη μας έχει παραλύσει τελείως. Είναι ένα κάταγμα. κάταγμα και το κάταγμα δεν έχει ακόμα πονέσει. Δεν Γίνεται ναι, το κάταγμα, δεν νομίζω, ο θα τράφουσε λίγο. Δεν νομίζω ότι μας έχει παραλύσει μόνο αυτό. Μας έχει παραλύσει ως κοινωνία και τα 20 χρόνια βλακείας της ε, που έχουν κάνει το μυαλό του κόσμου πολιτό και κυμά. Δηλαδή ακόμα και τώρα που πραγματικά ο κόσμος καίγεται ε, το ευδίοχτενίζεται δηλαδή άμα ανοίξεις ένα μεσημέρι τυχαία δεν, δεν έχει αλλάξει τίποτα mm. Τι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα λένε τις μαλακίες και, ε, χειρότερες. και χειρότερες δηλαδή Είναι ένα πράγμα που είχε πει ο σε μια άλλη κοινή μαύξη πάλι για το δικό ότι αν πιστέψετε ότι επειδή η κοινωνία θα φτωχεί οικονομικά, θα διαβάζουν όλοι πρού, κάντε λάθο. Στη καβάφτησε γεγονό. Δεν βλέπετε αυτή την άψη που λένε κάποιο την μια ευκαιρία να κουνηθούν τα πράγματα και να πάμε προς το πιο ε, σωστό, προς το πιο πέρα από την ύλη, πέρα αυτό από τον Δεν μαθαίνεις στον κουρμέ στα 45 σου. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτό θα το κατακτήσεις ίσως μια επόμενη μεθαπόμενη γενιά. Ε, εμείς έχουμε τελειώσει με αυτήν την ιστορία. Ο καθένας δηλαδή μες 45 του 50 του, ό,τι κατάφερε να κάνει, το έχει κάνει όσον αναφορά την αισθανότητα του συγκρότηση και με ποιους πηγαίνει και ποιους αφήνει. Δύσκολα αλλάζει αυτό. Δεν μπορείς κάποιον, όπως έχει μεγαλώσει με τηλεόραση και μόνο με τηλεόραση, να πιστέψεις ότι μόνο και μόνο και θα μό Μόνο και μόνο ότι θα πεινάσει, θα τον γυρίσει αύριο διαβάζει κάποιο. Νομίζω ότι Σε υπάρχει, υπάρχει έλλειψη παιδιά που δεν αναπληρώνεται πλέον. Ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς. Γιατί δεν έχει μάθει να κοινικά την τροφή του. Λοιπόν. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν κοινωνικά την τροφή του, ενώ ξέρουν που θα ψάξουν για να καλύψουν την πίνα τους, την εσωτερική του πίνα, ξέρουν να μην που να ψάξουν. Εδώ μιλάμε για μια παράλυτη, παραλμένη κοινωνία όπου 7 στου 10 δεν ξέρουν και πώς να ψάξουν αυτού την τροφή του. Και δεν καναν τους λιπτροφι. Και βλέπω, σείζουν καναν τους λιπτροφι. Δεν ξέρω αν <συμίλια> αυτό που ხուն είναι κενός στομάχι, τι είναι κράμπα, τι απέβος είναι. Και είμαι. όταν την έχουν είναι maximization, έτσι. Να, πω, κα... να πάμε σε κάτι άλλο, έτσι. Όχι ακριβώς προσωπικό, αλλά πιο κοντά στο χώρο σας. Σκέφτομαι ότι το πράγμα πηγαίνει στα πολύ αναγκαία, στα πολύ πρακτικά. Και σιγά σιγά, μπορεί όλο αυτό που ονομάζουμε τέχνο, έχει να παψי να υπάρχει, αλλά να Δηλαδή Δεν ξέρω κατά πόσο κάπως θα μπο 能 βιοπορίζεται από την τέχνη. Φέρετε όλα διευθυντικά ζέτηματα Άλλον θα υπάρχει τέχνη και αν θα βεμπορίζεις από αυτό Ναι, θέτω ε, το δεύτερο Επειδή ναι. τέχνη θα υπάρχει και ποτέ Εντάξει. δεν θα μάτσε να υπάρχει Πολύ πιο δύσκολα από όσο βεμπορίζονταν Αν βεμπορίζονταν κάποια άνθρωποι παλιότερα Αλλά ξέρετε γίνεται Δεν με δίσκους παλιότερα εμείς επειδή πουλάγαν 50.000 Και επειδή τώρα πουλάμε 5 Βγάζαμε δίσου και αυτό ξέραμε να κάνουμε και γι' αυτό, αυτό θέλαμε να κάνουμε. Εγώ έτσι, αυτό είμαι πάρα πολύ. Ε, δεν είμαι καθόλου. Πώ το λέω, όχι στραχωρημένο. Δεν έχω κανό είδους, είδους κατάφληψη για αυτό το πράγμα. Ότι δεν έχουν πέσει πωλήσει και όλα αυτά. Μα κάνει να υπήρχαν, δεν, υπάρχουν, δεν έγινε και τίποτα. Θα συνεχίσω να γράφω με τον ίδιο κόπο. Με την ίδια χαρά και σαν... με την ίδια βρεναλίνη, σαν να έκανε ένα δίσκο που θα πωλήσει 100.000. Θα ρωτήσω, πέρα από σένα, πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει πολύ κοντά του το άγχος της επιβίωσης ε, μπορεί, ναι, μπορεί να είναι δημιουργικός, δηλαδή συνάδει αυτό θα μάθουμε... με τη δημιουργικότητα. Έχεις δίκιο στο που λες, θα μάθουμε να δουλεύουμε και αλλιώς. Θα μάθουμε να δουλεύουμε ε, ακόμα και όταν ξέρουμε ότι η ανέχεια μας έχει γονατίσει και ότι μπορεί η τέχνη μας να είναι πολυτελεια. Για εμάς δεν είναι. Θα μάθουμε να ζούμε και έτσι. Δηλαδή να φοβάμαι αν θα πληρώσω τον νίκη, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να αφαιθώ στη δημιουργία. Καταρχήν και τώρα που μιλάμε, δηλαδή μέχρι πριν από 5-6 χρόνια δεν ζούσαν άλλο από την τέχνη Ειδικά στον τομέα των στιχουργών. Ποιος ζούσε από την τέχνη του. άνθρωποι στην Ελλάδα και ίσως λόγω πολλούς ζώντες στιχουργούς μπορούσαν να ζούνε μονογράφοντας στίχους. Οι πολίτε είχαν άλλε δουλειές ή δεν κάνω άλλε και είχα να ότι εγώ θα κάτσω και θα κάνω αυτό και Αλλά θα ζήσω ευρώ. και θα ζήσω με 800 ευρώ. Συνδειδήτη επιλογή. Άλλοι πάνε όχι, εγώ δεν μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ, θα γράφω στόχου και θα κάνω και μια δουλειά να πάω και καλή χιλιάρικα. Δεν είναι ξέρει καλούπι ανθρώπου. Οπότε αυτός που τι τον εαυτό σας, από το Είναι να κάνει καλά τη δουλειά του Εμένα δουλειά μου να γράφω τραγούδια <laughs> Ευγενία κοίτα να δεις θα κάνουμε Θα βάλουμε τώρα ένα Κάτσα τραγούδι Κάτσα να, να πω τη φράση μου πρώτα Ευγενία Την τελειώσω για να ακουστεί αυτό που θέλω να πω Λέω λοιπόν ότι καθένας Σε αυτή τη συγκυρία Που μας έτυχε να ζήσουμε Πρέπει οφείλει να κάνει καλά τη δουλειά του Εμάς η δουλειά μας είναι Να γράφουμε τραγούδια Και οφείλουμε να το κάνουμε Αν όχ Πιθανόν και καλύτερα τώρα, τουλάχιστον το ίδιο καλά. Για να δώσω ένα, μια υπογράμμιση και να το συνδέσουμε το τραγούδι που έλεγα που το λατρεύω και είναι αδικημένο, ότι καθέρας μας ο το και ο Τούλης της Ανέμης το τραγούδι, χωρίς ένα θάνατος yeah. και ένα παραμύθι. Ο θάνατος είναι ο σίγουρος, το παραμύθι μας το κάνουμε είναι ωραίο. Είναι στα χέρια μας. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ λέω να αλλάξουμε κλίμα και κοιτάξτε π δύο λέξεις για αυτό το πλασματάκι δύο στιχά για να τις πλέξεις να τις φιάξεις τραγουδακι έχεις βρήκα όλους κάτι δεν θα βρεις για αυτό το μέλι χιόνι απάτη το υπλάτι θα τις φέρεις Κι ρε μαλλιά και ξυπνήσαμε παπάδες Στα ξερά μας τα κεφάλια πάντα ήμασταν φυγάδες Κι ρε μαλλιά και ξυπνήσαμε παπάδες μαλλιά της πορτοκάλια μη τα χέρια μες στο πιάτο μη τα κάνεις όλα χάλια Θα τρομάξει όταν μάθει πως βρήκαν τη χαρά τους πόσοι τα γκάθη που πόνουσε τα όνειρά Será mais esta que falha, ainda mais tanta figadas, que me fica merre malha, é tristamente Λοιπόν είναι τα ρεμάλια, ένα τραγούδι που είναι ξεκάθαρα γραμμένο για την Ευγενία και τη Σοφία Την Ευγενία την έχουμε και μαζί μας Σε πρώτη παγκόσμια, <laughs> παγκόσμια. <laughs> Σε πότε, παγκόσμια... <laughs> Γιατί θέλει τον μπαμπά της όπως είναι φυσιολογικό και οπότε την αφήσαμε να είναι εδώ Και η ερώτηση είναι με βάση το τραγούδι Λέτε κοιμηθήκαμε ρεμάλια και ξεπνήσαμε μπαμπάδες ναι. Ήταν τόσο ραγδαία η αλλαγή, έτσι το βιώσατε Εν μία νυκτή δηλαδή που λένε ή θέλει και αυτό το χρόνο το έτ Ποτέ δεν είσαι έτοιμος. Λέτε, όταν είναι έτοιμο. Όπως ότι ήταν έτοιμο είναι εξαφτήσει. Όχι έτοιμος. Αν την αλλαγή τόσο ραγδαία. Εγώ προσωπικά κανένα απόλυτα. Σπόλεγκα απόλυτα. Από απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Κεννήθηκε ο ξανά. Απόλυτε. Απόλυτο. Στην αλλαγή του ρεμάλι μπαμπά κατευθείαν. Βέβαια παραμένει ρεμάλι, αλλά ε, δεν έγινε η απόλυτη δηλαδή δεν είμαι μόνο μπαμπάς, είμαι και ρεμάλι. Ναι. Αλλά το <ΣΟ: <ΣΟ> δεν μιλάτε φαντάζομαι μόνο για την καθημερινότητα. Όχι γράψει τραγούδι αυτά δεν έχω τη διαστολή. Δεν λέμε ότι ήμασταν γύρω με κάτι που είναι αντίθετο με αυτό. Γίναμε και αυτό. Γίναμε και αυτό, ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ παρόλο που σου είπα μετακίνηση ο έξωνα μου, θεωρώ ότι η κόρη μου είναι η μικρή μου αδελφή. Ότι έχω μια μικρή αδελφούλα την οποία οφείλω να την προσέγιση. Δεν έχω στα τον μπαμπάς Πατέρας παμπά. Πατέρα. Πατέρα. Ότι έχω τη μικρή μου αδελφή την οποία οφείλω να τη σα να μην έχω αισθανθεί αυτό το... Αυτό που σου είπα πριν, η λέξη πατέρας είναι... Too much. Too much, ναι. <laughs> είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Ναι. Θα έκανες τα πάντα για αυτό το δηλαδή, παιδί. Τι διαφορετικό έχεις από ένα πατέρα πως τον έχεις στο μυαλό δεν ξέρω Δεν Α. ξέρω. Φαντάζομαι πιο χαλαρός. Που δεν είμαι μεταξύ μας, δηλαδή τρέμω, τρέμω κάτι Σε αυτό δει να από το κινητό για να μέτρας τον πειρατό δηλαδή... Ναι, ναι, ακριβώς Αν <σχει> μάχει πειρατόντερα, τρελανόμαι Το θέλω κατά φυσικό. Ναι, Δεν γίνεται το, έτσι αυτό το, το με φυσικό, τα δέρφια. Το πιο φυσικό <σχει> πράγμα δηλαδή Όχι, εγώ έτσι θα μπορώ, μικρή, με, τα μου Με τη μικρή μου <σχει> Αυτά, υπομίλτος <σχει> και έφυγε να πάει να φουσκώσει μπαλόνια Αυτό στην ουσία Η ιστορία Ακούγαμε μια μέρα σπίτι το σταπα όλα, ο Μίλτος, και κάτι είχε γίνει με το ίντερνετ και πει στο YouTube. μας έχει πει κάποιο, ακούστε την τάδε τελέψει. Κάποιο το έχει δεν θυμάστε το χει, γλυκαιρία, δεν θυμάμαι. Και μπαίνουμε να τα ακούσουμε και γυμνά η γυναίκα μου και μας κοιτάει όταν και λέει καταλάβει ότι, όταν στα όλα, σκέτα ρεμάλια και ότι όταν τώρα. Και τραγούδι για την, για την μου στο mm. اے, αυτή η φράση μου και πάνω σε αυτό στήθηκε όλο το Μάλιστα, πολύ ωραίο Να ρωτήσω κάτι Νομίζω ποιο δύσκολα, βαλόνια να γράψω τραγούδια Λοιπόν, καθώς τώρα γιατί έχω ερώτηση ας... σοβαρή τεχνική, Έχω ερώτηση καλά Φυσκώνει εύκολα Το βουσκώσες Όχι βέβαια Ο ακόμα δεν έχει μάθει τα βασικά για ένα πατέρα Λοιπόν, να κάτι σοβαρό όμως τώρα Φ Σίγουρα σας έχουν πει αρκετοί ότι πω, πω έχεις γράψει, σαν να το γράψεις για μένα... Πεθαίνω. Αυτό πεθαίνω. όλο. Πεθαίνω όταν γίνεται αυτό, πεθαίνω. περίμενα Θα θέλατε οι κόρες σας να βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα στα τραγούδια σας. Δηλαδή θα θέλετε μια μέρη ευγενία που σου πει πατέρα τι έγραψες, δηλαδή σαν να το γράψεις για μένα αυτό. Τώρα να σου πω κάτι. Θα ήμασταν ψεύτες αν τα παιδιά μας Ε, πέρα από αγάπη δεν αισθάνονταν και λίγο θαυμασμό για μας Αλλά αυτό είναι τελείως δευτερεύον Δηλαδή εγώ είμαι τόσο φοβισμένος άνθρωπος Μην πάθει κάτι το παιδί μου Που μπροστά στο να είναι υγιής Και τυχερή Ας, ας, και α, ας μην αγαπάει τίποτα δικό μου <χαι> <χαι> <χαι> Δεν καταλάβατε, δεν είναι πάντα αγαπάνε Αν βρήκανε τον, το εαυτό... τον εαυτό τους, δηλαδή να σου πει ρε πατέρα, δεν όταν έχατρεψει ζωή στον άλλο, σαν να το έχει για μένα Δεν έχω, πράγμα. Εγώ δεν έχω ιδέα ούτε με έχει απασχολήσει ούτε με μια Θα, θα. ήθελα στα όχι τον εαυτό τους. Mm. Ναι, να, καλώς... να, να την βρει αισιόδοξα. Πατέρας, mm. ναι, σου λέει ναι, πείς ναι. Πατέρας, έχει δει στον άλλο και δεν το ξέρει. όχι, εμένα δεν Γιατί μπορώ να την προφυλάξω από διάφορα πράγματα, να την Οπότε, Κοίτα, λέτε για πα, πατεράδες και τέτοια. Εγώ κατάλαβα ότι είμαι limited edition και όλοι είμαστε. Όταν κάποια στιγμή μου είπε στο αυτοκίνητο πριν από ένα χρόνο ε, κλείσε τον ήλιο με στραβώνει. <χιχιχι> λοιπόν, προφανώς δεν μπορώ να κλείσω τον ήλιο οπότε είμαι περιορισμένων δυνατοτήτων στο, στο από τι μπορώ να την προστατέψω. Αν είναι να βρει τον εαυτό σε, σε τραγούδια μου Καλώς να ορίζει και αυτό. Οπότε αν συμβεί και αυτός έχει και να για να βρει τον αυτό. Εντάξει, ούτε το εύκομε ούτε το απέύχο. Κατάρχή δεν ξέρω αν θα την πιστέψουμε. δεν ξέρω να την με, τι, με ποια έννοια ένα παιδί που ο μπαμπάς του γράφει τραγούδια μεγαλώνοντας αισθάντε την ανάγκη, την υποχρέωση των εισαγωγικών να αγαπήσει τον του Πλάκα κάνεις, εγώ Δεν ξέρεις πόσο ειλικρινής είναι αυτή η αγάπη, δηλαδή και πόσο αντικειμενική... Όχι ότι με αφορά η αντικειμενική αγάπη, δεν. Πρέπτωση, Αλλά, τι να σου πω. Εντάξει, πάντως τώρα που τα λένε τα τραγουδάκια γιατί ξέρουν το δίσκο, ειδικά η Ευγενία, μια χαρά χαρά αρέστε. Το παιδικό, ναι, <laughs> μαζί, είναι και η μουσική του μιλούτου, η οποία είναι πολύ, πολύ κασάρτη, εντάξει, και το σαν όλα, αλλά... φαινόμενο, δεν Κάτι, σαν το Α, τώρα το παιδί μου είπε τραγούδι μου ναι, Καθόλου ναι. Παι, παι, παι, Και ένα άλλο παιδάκι τριγχρονών να πει ένα τραγούδι μου Πάλι θα το κάνω χάζει. Μου φαίνεται έτσι Τρυφερό πράμα Μέχρι εκεί Αλλά και ένα, και ένα τουρβά να πει Πάλι θα το κάνω χάζι δηλαδή... Και μη σου πω πιο πολύ, ναι, πολύ <laughs> Αν κάνει και τη χορογραφία <laughs> ναι. Πάμε για τραγούδι Α, ναι. Να απαντήσεις να ρωτάς και πριν μιλήσεις κάνε τα λόγια σου να τα φοράς, όχι να σε φοράνε. Τα λόγια σου να τα φοράς και όχι να σε φοράνε. Ό,τι αγαπάς ακολούθει, πιάνει το βήμα σου και ό,τι πιστεύει σαν νέρο, παίρνει το σχήμα σου Θέλεις να πετάς, τα πόδια σου σε πάνε Τα όνειρα να τα μετράς, να δεις αν σε χωράνε, Τα όνειρα να τα μετράς, να δεις σα πιάνει το βήμα σου, και ότι πιστεύεις ανέρο το σχήμα σου, και ότι πιστεύεις ανέρο το σχήμα Το λοιπόν ήταν το ότι αγαπάς, να μιλήσουμε Α, λίγο. Ας πούμε αυτό είναι ένα τραγούδι που εγώ το θεώρουσα ανύποπτο και έχει κάνει μάλλον καλή πορεία για τους δύο μήνες που έχει βγει ο δίσκος. Δηλαδή ναι. έχει αγαπηθεί περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν στο ξεκίνημα εγώ, Είναι ένα πολύ νομίζω ήσυχο ήρεμο τραγούδι το οποίο τα λέει ωραία και απλά. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα όδησια που είσαι κάνει τους δύσκολους στίχους. <laughs> Αυτό είναι, πιο... αυτό είναι το πιο κυκλικό τραγούδι της βρίσκωσης Μαντιναδοειδές είναι ναι. Σε χαρασκευή Και είναι ωραίο ναι. Σε μαλακώνει λέει Φορείται ακουστικά και δεν ακούτε. Πιο σιγά Η ευγενία μας ακούς <σέλεγμα> Ωραία Άκου τώρα την ερώτηση Γράφτε βιβλία και οι δύο Για σένα μίλη το πως προέκυψε Γιατί αυτό είναι καινούριο Που περσέβανε λέξεις Απ' τα τραγούδια Τους στίχους, τρέχανε τα μπατζάκια Και, και δεν ήθελες να ριμάρουν και όλα <laughs> ναι, ναι, καθόλου. <laughs> και επίσης ήθελα τελικά κατάλαβα ότι δεν γίνεται, αλλά ήθελα λίγο να φλιαρίσω. γιατί <laughs> στους τύπους πρέπει να με ακριβείς. Ναι. Και περίεργος. Ούτε, ούτε στα βιβλία μπορεί να φει φλειά. <laughs> ούτε στα βιβλία μπορεί να φλειαρίκανεις. Το καταλαβαραγώτερα. Ε, με το 4η με το διοίνοντο Σαράτη μου είναι πολύ χαρούμενο που κυκλοφόρησε και ελπίζω να κυκλοφορήσει και το επόμενο. Το, το οποίο είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο και είναι σε διαπραγματεύσει με κάποιο κάποιονικό οίκο για να, για να βγει. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα βγει. Είναι εξή ώρα με το να γράψει τα αγώδια να γράψει βιβλία. Μην το πείτε πουθενά θέλουμε να αρέσει καλύτερα να, να γράφει βιβλία. Καινοικο σκηνάκι. Εντάξει, εσύ είσαι παλιό στο χώρο του βιβλίου. Ε. Έχω είχαν τρία βιβλία που πήρε και τα τρία μεταξύ στους, πολύ διαφορετικά. Καμία σχέση. Ναι. Ένα δειματα, ένα χρονογραφεί και ένα βιογραφία. Για πάμε στη βιογραφία, που είναι ιδιαίτερα γιατί ουσιαστικά είναι μια αυτοβιογραφία που εσύ παρεμβαίνει. Πώ είναι να μπαίνει στη παράξιο. ζωή ενός ανθρώπου, ας πούμε, και να πρέπει να έχει και λόγο και να πρέπει και να την καταγράφει. Καταρχήν ήταν μια ιδέα που είχαμε για να μπορεί να είναι πιο, το βιβλίο πιο εύκολο διάβαστο. Η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζεται στι βιωγραφίε και βίζει τι Ο συγγραφέα του Βιβλίου να παρεμβαίνει τόσο πολύ ε, και στην ουσία να αυτοβιογραφείται και ο ίδιο. θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτό υποδηλώνει μια έπαρση από πλευρά του συγγραφέα. Αυτό όμω είναι κάτι το οποίο ζητήθηκε από το φάγω τον ίδιο να το κάνω. Δηλαδή, η δική μου δεν θα μπουν τα μερολόγια και η αρχική ιδέα ήτανε κάθε 30 σελίδε του Φάνου να παρεμβάνονται τρεις σελίδε δικές μου που να είναι η αίσθηση που αποκόμισα οι ερωτήσει που μου γεννήθηκαν από αυτά που μου αφηγήθηκε εκείνη την ημέρα. Στην ουσία να δίνει έναν οδηγό ανάγνωσης στον ε, αναγνώστη, να τον προετοιμάζω για το τι ακολουθεί στην επόμενη αφήγηση του Φάνου, να ήταν δηλαδή πιο τεχνικό και πιο στεγνό. Από το σημείο που να τέμεινονται πάρα πολλοί ζωές μας με το Φάνο, κυρίως από το 95 και μετά που την με πολύ στενή σχέση μας, ζήτησε και ο ίδιος του να είμαι πολύ πιο προσωπικός, να παρεμβαίνω και εγώ, με δικιά μου βιώματα πάνω στη μουσική του, Με δικέ μου σκέψη πάνω στι του και με δικές μου κριτικές πάνω στα έργα του μέρο της βιογραφίας του. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα ω στήσιμο, πραγματικά είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, οχώ να σημαίνει κάτι πρωτοτυπα από μόνη της. Δηλαδή, αν κερδίσαμε κάτι, καλό Αν το κερδίσαμε προ το από μόνη της. Ε, Ήταν ένα βιβλίο το οποίο του τέσσερα χρόνια, πάρα πολύ καιρό, με ένα Αν δηλαδή μα έλεγε κάποιο να ξεκινούσαμε το Ιουλίο, αυτό θα πάρει τέσσερα χρόνια, του λέγαμε δεν το κάνουμε. Θα είχαμε Πολύ δεν, δουλειά. Δεν το περίμενε κανένα αυτό. Ναι. Γιατί 5 εκατοστά σε μια φάση που ήθελε να θυμηθεί, ήθελα να ταξιδέψει, ήθελα να ξυπνοηθεί, ήθελα να μιλήσει, ήθελα να υπογραμμήσει ορισμένα προσωπικής σου ζωής, αλλά και της Όταν κοινόσα σπίτι, την επόμενη μέρα σκέφτηκα να πάω να αγοράσω ένα βιβλίο να μάθω τι ακριβώς είναι το 12ο του Σέμπερ και μέσα. Μου μίλησε μια μέρα με φοβερή λατρία το για να το Μου μίλησε μια μέρα για του χτίσει του χειμονά. Είχα διαβάσει τους του χειμώνα, αλλά του είχα διαβάσει όπως για διαβάσει λεχη Δεν είχα Η λατρία Δηλαδή ήταν ταξίδι και για μένα μέσα από τις δικές του αγάπης, το δικό του πάθο, όταν γίνεται ένα σπίτι έπαιρω σε ένα δικό μου ταξίδι. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το κέρδος όπως πάρει το βιβλίο, να το διαβάσει. Είναι και, κυρίως... και αναγνώσει δηλαδή σ αυτό. Ναι. Και αν το, κέρδ... το κέρδο επίση θα είναι αν μπορεί να το διαβάσει κάποιο, ο οποίο δεν αγαπάει το μικρότσικο. τσικό. Τι ενώ, όχι μόνο ειδικό κοινό, αυτό το βλέπουν διαβάζεται ως ιστορία ενό ανθρώπου, ανιστάνε να έγραφε τραβούδια ή αν έφυγανε καρέκλε. Mm. Αν απομονώσουμε ή αν λέξει καρέκλα είναι η διαδρομή και η ζωή ενός ανθρώπου που έζεσαι με πάρα πολύ τόλμητη ζωή του. Αν μπορέσει να διαβαστεί δηλαδή εύκολα από ανθρώπους που δεν είναι ειδικό κοινό και δεν έχουν απόλυτη γνώση της μουσικής του μικρού τσικού, ίσως ούτε καν του ελληνικού τραγουδιού, αυτό θα είναι το κύριο δώστο. Ωραία. Το κύριο δώσμας μάλλον. Να πάμε σε κάτι άλλο. Τελειώνω σ' όπου να αναμιλείται της εμφανής στην Ακτή Πειραιός. Έρχεται ναι. το Πάσχα, μετά. Καταρχήν, εκτός από την Ακτή Πυραιώς, έκανα και 30 εμφανίσεις κάνει σε κάνει πολλές πόλεις, ναι. Ε, θα πάει η Ακτή Πυραιώς, ως έχει, στη Θεσσαλονίκη μετά το, το Πάσχα για τρεις τέσσερις εβδομάδες εκλογών επιτρεπτρέπωσών. Και <laughs> δηλαδή, Θα δούμε, ναι. Πώς θα πάει αυτό. Όχι αν θα πάει από δημοφιλία, γιατί εδώ έσκησε, αλλά να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν και πώς θα είναι τα πράγματα Δηλαδή είμαστε λίγο κουμπωμένοι. Σίγουρα θα πάει για τις εβδομάδες. Και το καλοκαίρι θα παίξουμε το τον Λαυρέντο Μαχαιρίτσα παρέα. Συναυλίες. Θα συνεχίσουμε με τις συναυλίες με το Σταρόβα και με τον Μπουλά. Μάλιστα. Θα είμαστε η τετράδα παρέα με, με κάποιους μουσικούς από το σχήμα. Δηλαδή με την ορχή στράχο. Οπότε χομπερικά. κάπως συνεχίζει Σακτής. το σχήμα. Ναι για να κλείσει ένας ωραίος κύκλος, στον οποίο εγώ μπήκα με επιφυλάξεις γιατί δεν έχω ποτέ ξανά σε συ αλλά που να έχει θέλει να πω και πρόζα και σάτιρα mm -hmm. και τραγούδι κλπ. Το απόλασα πολύ, πέρασα πολύ ωραία και θέλω να το... να ολοκληρωθεί και με καλοκαιρινά μπάνια. Το οποίο νομίζω ταιριάζει και πολύ σε μια τέτοια παρέα το καλοκαίρι. Είναι πολύ, πολύ πιθανόν. Ναι, αυτή η παρέα να βοηθήσει τα μου, το καλοκαίρι μου αυτό να γίνει λίγο πιο εξωστρεφές με την έννοια ότι τα τραγούδια μου, εγώ έχω πει ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο πιο εσωτερικού χώρου. Ε, ναι. Μπορεί και μεγάλο δωματίο. Δεν έχει να κάνει mm. ένα μικρό μεγάλο κόντο. Εγώ αισθάνομαι καλύτερα να τα τραγουδώ μέσα. Ε, με αυτή την παρέα νομίζω μπορεί να τραβήξω. Αυτή η παρέα είναι παντός καιρό. <laughs> Ωραία. Εσύ όλη έχεις κάποια σχέδια που θες να μοιραστεί μαζί μας μα. Κανονται δέκα στην Ελλάδα, τι τελευταίε επιτυχίε μου. <laughs> <laughs> και εξωτερικό νομίζω να πάω. Εγώ είμαι στο δείχνει το Βασίλισμα, από το Κοσταντίου. Εδώ μια εβδομάδα ξεκινήσαμε. Δηλαδή επόμενο που βλέπουν έτοιμη, έτοιμο. Με το γίνεται και τα λόγια το υλικό, ε, με το βασίλειο. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά και αν ο Βασίλης τη έχει τον χρόνο να τραγουδίσει γιατί έχει και αυτό πάρα πολλέ περιοδέ, παραμελη περιοδία στην επαρχία. Λογικά θα βγει μέσα Ιουνίου μπορεί και νωρίτερα. Πολύ σύντομα. Ναι. Και κάποια τραγούδια που έχω συνολικά το μαγείρε τη καινούργια. Mm. Να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση. Να υποθέσουμε ότι κάποιο σα ξέρει καθόλου. Και θέλω να σα γνωρίσει. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να αφήστε ένα βιογραφικό ο CD δηλαδή να βάλετε να ζητάει βάλτε μου 4-5 τραγούδια σε ένα CD που αν Δικά τα ακούσω ναι, ναι. εγώ ξέρω ποιος είσαι mm. ποια είναι τα 5 4-5 πέντε, πέντε, όσα είναι Εννοείς του καθενός ξεχωστά, ναι, ναι. μπορεί να, Καλά, εννοεί, το μπορεί να είναι και κοινά Όπως είπε γαλάσιο και στα όλα. είναι τα δύο πλήνον αυτογραφικά μου τραγούδια δηλαδή τραγούδια που ότι Αυτοβιογραφικά δεν είναι οιστικικά. όχι. Ναι, να Ναι, δεν είναι αλλά αλλά να καταλαβαίνεις μας. Ατιπροσωπικά. σαν άνθρωπος, σαν δημιουργός. Που αν εγώ δεν σε ξέρω και ακούσω αυτά τα τέσσερα πέντε τραγούδια, έχω καταλάβει τις του Κορνόσιου ο κινισμός μας ο άνθρωπος, ο Μίλτος λέει νομίζω ότι εξαντλήθηκε στο πως να Και κάτι... με τη γνωστή παράφραση κάτι... π... του μίλη του ετελώς. Ναι, Είναι κάτι πιο κενικό, δεν νομίζω να μπορούσα να γράψω. Οπότε η κοινική πλευρά μου που για μένα είναι κάποια, κάποια μορφή άμεση θεωρώ ότι είναι το άλλο η άλλη πλευρά της ευσυστασία και της θεωρότερα της Ευπηρεσία. Θα ήταν φιθισμένε άγγερε. Οπωσδήποτε θα είπα όλα οπωσδήποτε το, το σκυρό γαλάζιο και αν έβαζα και ακόμα θα βάζα ή, το... ή τη ζωή των άλλων ή το Και τη λίμνη. Mm. Ναι και νομίζω ότι είναι και πολύ συνδυασμένα τραγούδια αυτά που είπατε με σας. Ναι. Όχι άδικα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να καλά, το με συγκινή το ότι ήρθες και όλα αυτό το μπες ναι. Ναι. με την Ευγενία. Να καλά. Να, καλά να κλείσουμε με το τραγούδι που έχει βαφτίσει το δίσκο και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και... Ε, μετά της και τη ζωή που θεωρώ ότι είναι 200% Οδυσσέας και Μίλτος αυτό είναι για μένα το πιο αγαπημένο μου ε, στο δίσκο κοντράρειται με τις πεταλούδες εισάξη αλλά ίσως ένα κλικ παραπάνω το κάποτε Να πούμε και αυτό ότι στο δίσκο συμμετέχουν δύο κόριτσια δεν το είπαμε καθόλου ναι. τις αφήσαμε απ' έξω τις κυρίες Ναι, τις πεταλούδες που είναι το μόνο τραγούδο που έχω γράψει και τους στίχους εγώ τις λέει η Μυριαλα πολύ καλά, είναι. Συνεργά τη δάμια του τελευταία δύο χρόνια. Το έχει πει εξαιρετικά ήθελε μια κοριτσίστικη ερμηνεία του πάρα πολύ ωραία. Η Μαρία Παπαγεωργίου την οποία μου τη συνήθω τη Οδουσία στην Καρκού το ραδιόφωνο, η οποία λέει το δικοί μου άνθρωποι, ο πολλέ γιορνέ που λένε το μαζί τα ρεμάλια και υπάρχει και ένα τραγούδι που. Που δεν είναι ούτε δικό σου ούτε δικό σου. Ναι, είναι το α... κινητό του Αλέκου του Λούτζι. Τα λόγια, που είναι ο τρίτο τη. Παρέα, είμαστε μια τριάδα με τον Αλέκο Αλέκιο τη μα. Και επειδή αυτό το στίχο ήθελα να το βάλω στο δίσκο, δεν κατα... να, ένα στοίχο που με νίκησε ας πούμε, και δεν μπορώ να το ξεκλειδώσω, τον ο αυτή ο πατόπλο. Και έγινε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Mm -hmm. Ναι, αλλά νομίζω το ίσω το κεντρικό τραγούδι του δίσκου είναι αυτό που τελειώνει το δίσκο. Συμφωνώ. Και νομίζω ότι ήδη έχει εγγραπιθεί πάρα πολύ. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και σα που ακούσατε. Ελπίζω να σα ανοίξα λίγο την πόρτα σε αυτό το δίσκο. Έρχεται ο Νίκος Μάρος λίγο νωρίτερα έτσι για μια extended version των νυχτερινών διαδρομών. Σας χαιρετούμε, καλό βράδυ. Κάποτε θα φύγουμε από εδώ Όταν θα είμαστε όλοι κουρασμένοι Θα γυρίσω λίγο να σε δω Και θα με κοιτάς ευτυχισμένη Θα γυρίσω λίγο να σε δω Και θα με κοιτάς ευτυχισμένη Κάποτε θα φύγουμε από εδώ Κι όλα σου τα θέλω θα φωνάξεις Δε θα'ναι το κλάμα σου βουβώ Θα ελεύθερη να κλάψεις Δε θα'ναι το κλάμα σου βουβώ Θα μπορείς ελεύθερη να κλάψεις Κάποτε μα τώρα είμαστε εδώ Ξένοι σε ένα τόπο που αλλάζει Ξέρω χίλιους τρόπους να σωθώ Μα κανένας τους δε μου ταιριάζει Ξέρω χίλιους τρόπους να σωθώ Μα κανένας τους δε μου ταιριάζει. Ποτέ θα φύγουμε από εδώ και θα είσαι όμορφη στο δρόμο θα γελάς ό,τι και αν σου πω σύννεφα θα βγάλουμε στον νόμο θα γελάς ό,τι και αν σου πω σύνεφα θα βγάλουμε στο νόμο